Πώς σκοπούαστε στελνουμε. Είμαι μαλιν. Είμαι μαλιν. Πώς μας τιμάει, ήμασταν περιφάνη. Πώς το γαμότο του Λιβουλα. Alle Leute wollen es sehen, wenn wir ήmaste perifani που δόσαμε τη δυνατότητα να εκπραστή αυτό το γαμάτο του ελībuλαόπις schonerin der kotzen die bliesen tappen stumme сега να λοιπάμε πάμε σε ένα τρίγωνο με λεμόνη κοποζλένετε η τροϊκαλή αλλάζει να πλέξεις το πανίς καμένος πάνω γιώτης Neh, wir mit der Ge. Da bessere ist. La fuoco, Scherz der Symphonie. Toll melodie mass. schönen lang. alle Abend brennt die doch nicht vergaß ihn lang und holten ihr ein leid gesch. Vi er på denne laterne steg med dere, Lili Marlin med dere, Lili Marlin med dere, Lili no ramon que na verbo tiene que eros na oportiso do pragmatico dos rolos aste di το πώς τη γρίφει με την Ho immaginato che da posto ma venano, specifica, e fanno sto riso scettico, cosa si viene best en este que nos llamas la primera integrada vídeo mata de sitio funciona que dicho y no go funciona que dicho y no go te pido sabes cómo eres sama la casa sitio te hago es mi gris te pele si le gris esta mala dice papá te dan los topisadas a blagues cha por que se fija pero Porque te llamé, no doy aire, contigo hago perder, la casa lo me, me te pasas y si ν άν ς εν ους ς ς ς ς. Εylüloplegia Rindo καλησπέρα. Ακούτε την Πομπέ Pax Germánica και έφετε το Bremtins στον Μικρόφωνος Πλατείας, παθαμελάεις Παναγιώτης. Αρχίσαμε μια ώρα να βγούμε στον αέρα, τάπαμε και στην βερασμένη. Πομπείμε τον Αλέξανδρο Βοδιώτη στον Jazz Doubt. Λίγο για περιεία. Ε, λίγο δεσκολείο στον Καταφέرمان, aftάσουμε στο studio. Το τραγούδι που ακούσατε πριν πολύ καιρό είναι η Ελληνική Αστρονομία, και είναι αφιερωμένο σε κάθε κάθαρμα, όπως αυτό που ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, έναν αστυνομικό, ο οποίος φώναζε στην προχθεσινή πορεία που έγινε με την μέρα μνήμης της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, «Πού Αλέξης τώρα». Σε αυτούς είναι αφιερωμένο και τραγούδι, το οποίο θα ακολουθήσει. Το ενός λεπτού οργή. Αλλά ας χαιρετήσουμε πρώτα το γαλατικό χωριό της PAX Germanica. 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Βοναίους μετά από πολλές μεγάλες μάσεις. Ονομαστοί αρχηγοί όπως ο Βερσες Ελντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα στα πόδια του Ιούλιο Κέσαρας. Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή Όλη, όχι Γιατί μια περιοχή αντιστατεύεται με η καταστική Μια μικρή περιοχή περιπριγυρισμένη από τέσσερα αγωμαϊκά στρατώπλα Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρινία μας Με τον πολεμιστή Ασκερή Θέλω για τα σκοτεινά κενιά Για τις πρέσανστα παιδιά Για τα ανεβαρκτά σχολεία Στον Nå no. se no, no, no uskhe vulftes miss escape cyclopes the socialists nos letugi gorgia ta vromi kalefta oplake narkotika ka pou paralia ka nos letugi giati bage o katastasi ti psefto repanastasi tou kosmou ti dia spasenos letugi giati en tus soli vano ta onira sokrivano to kosmo to anekano nos letugi sponior du siburim shamim sme somi ma siri peri voli nos Φοβίες ψυχολογικά, γεμάνα ψυχοφάρμακα, ενός λεπτούργη Μαλάκα μου τραλένομαι, δεν νιώθω κατασκέφτομαι Αδύναμος μου φπαίνω, μένω στους λεπτούργη Θέλω με έχει πνίξει σιωπή Θέλω και Εδώ είμαστε στο πλατείαradio.com Και ενός λεπτουργή και για τον Γρηγορόπουλο Και για κάθε παιδί το οποίο δολοφονείται Με άμεσο ή έμεισο τρόπο Από το σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα στον πλανέτη Και έχει απλώσει τα πλοκάμια τώρα να τον πνίξει Όσον αφορά τον Αλέξη, ο Αλέξης είναι από όν, μπορούμε μόνο να θυμόμαστε Αυτό που μπορούν να πενθύσουν είναι η οικογένειά του που ένα καθήκη με όλη την έννοια της λέξης τους στέρισε το παιδί τους. Ψάχναντας λοιπόν στο λεξικό τη λέξη καθήκη βρήκα το εξής και πιστεύω ότι είναι κατατοπιστικότατο και για τον Κορκονέα και για τον άλλον τον οποίο ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, τον αστυνομικό όπως λένε ο γύρισε και είπε πού είναι ο, Αλέξης, ο καθήκι, λοιπόν σύμφωνα με το λεξικό είναι ουδέτερο και είναι για να ουρύ κάποιος, κινός ο δύο είναι μικτός, πάπια επίση συμβητική εβριστικά. Ο άνθρωπος κακόβoulos, δόλιος και χωρίς αρχές. Αυτό που ακρεβώς που χρειάζεται για να χαρακτήριση καφέ κορκονέα. Όπως είπαμε, Platiaradio.teleleisono.mail@telecom, ο Αλέξανδρος η να πών. Οπότε ας ακούσουμε το τραγούδι ο Απών, το οποίο γράφει ο ακρεβός, پیرοπεδαύτω. Του μάδα βγυγει pulse maisas. Ο γακόνα ακών. τρεβούλε που μόλις ακούσατε ο Απών, ο Алексей Γεωρόπουλο, τρεβούλε Βασίλης Γρετάνος, kẻ δίνει τον Γρετάנו. ΣInputChange το πιάνο είναι πάλι ο Βασίλης Γρετάνος, ντο τύστιγος η γραψί ο Κίμων Αχάουλος. Η στιγή στονόος λένε η Ντρέποτι Παβλόπουλη μαζί με Χινοφώτος που στις βουλές τα έδρανα το παίζουν οι υπότες. Κάθε Δεκέμβρης πούρχεται το χρονόμερολογεί, κάθε mês για κάλαντα θα λέμε μερολογεί. Και Όποιος φέρνει στο νου του τα γεγονότα της περίοδου εκείνης ένα παιδί το οποίο δολοφονείται το πως χειρίστηκαν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης αλλά και ο πολιτικός κόσμος, ο αστικός πολιτικός κόσμος με την του τη δολοφονία ενός 15 παιδιού δεν αρκεί να πληθεί, χαρειάζεται να οργίζεται. Στο κάτω κάτω αυτό που είπε ότι όποιος δεν θυμώνει όσο πρέπει και στην εκπομπή ότι πράγος δεν είναι αυτός ο Δεν θυμώνει ποτέ, αυτός λέγεται ηλίθιος. Και όντως δεν θυμώσεις, τώρα πότε θα θυμώσεις. Τώρα θα ακούσετε την αστική υποκρισία σε όλο της το Μεγαλαίο από το τότε προϊστάμενο του δολοφόνου Κορκονέα και σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, που μέχρι να καταλάβει όταν έπαιρνε κάμερα, χασκογέλαγε και γελαγικά για γουρνόπουλα, την ώρα που δολοφονήθηκε ένα 15χρονο παιδί από έναν υφιστάμενο του. Είναι ο, ο ίδιος που κάποια χρόνια μετά θα στέκεται σαν τη γλάστρα όταν ο Ναζίκας Ιδιάριστα χτυπάει τη βουλευτή τη Γιάννα Κανέλλη. Είναι αυτός που ως ανώτατος θεσμός του πολιτεύματος που λένε, πορτοστάτησε μετά, χρόνια μετά, στο πραξικόπημα της μετατροπής του όχι σε ναι, στείνοντας μαζί με τον Στουρνάρα, Τσίπρα, Καμένα, Μαράγη, Βενιζέλο, ένα καθόλου θεσμικό παρακράτος. Απολαύστε λοιπόν το σημερινό πρόεδ Θα πούμε ότι μαζί με τον κύριο Παυλόπουλο είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών ο κύριος Παναγιώτης Χινοθώτης καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ο κύριος Θανάσης Ανδρεουλάκος Δεν ξέρω κατά πόσο μπόρεσαν να βγουν στον αέρα μέσα στο Μουρμουρητό, τα γουρνόπουλα και τα υπόλοιπα το οποίο έλεγε ο τότε Υπουργός Ιστορικών και σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ελπίζω να ακούστηκαν καλά γιατί ήταν μέσα στη βαβούρα Οποιουσδήποτε πάντως μπορεί να βρει το βίντεο στο YouTube να πατήσει Παυλόπουλος, Γρηγορόπουλος και θα του βγει και θα δει τι ωραία που παίρναγε ο τότε ο Πρόεδρος της Πως είχα σκογελούσε ο, τότε, ο τότε υπουργός και πως με τον πίδιο τον παίρνει κάμπαρα σοβάρεψε και άρχισε να βγάζει ένα πένθυμολογίδριο για ένα παιδί που σκότωσε ο υφιστάμενος του. Ε, θυμόμαστε αυτό και δεν θυμόμαστε μόνο αυτό, θυμόμαστε και τους άλλους. Θυμόμαστε και τα παπαγαλάκια εκείνη της δημοσιογραφίας. Το βράδυ εκείνο και πολλά άλλα τα οποία ακολούθησαν χρόνια μετά, τα επόμενα χρόνια που ζήσαμε, τα παπαγαλάκια αυτά έγ ητα 5.7 γάβγες. Οι βιαραπολίτιδες να βγάλουν uh -huh. σχεδόν κάθε βράδυ. Ήθετε στα 6 αρχη τις 4 περιοχές, χωρίς πραγματικά να η το αυτή κανένος. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε αυτή την υπόθεση πολύ πιο σοβαρά από την έχουμε πάρει. Αυτή την πρώτη πτυχή δηλαδή, τον, αυτή την πρώτη σου τοποθέτηση, εγώ ένιωσα ότι δεν άγγιξε καθόλου ο κ. Παυλόπουλος. Όχι, και... Δηλαδή το, το καθεστώς, αυτό που ζούμε καθημερινά, τα εξάρχη, αυτό το κράτος εγκράτη, αυτό το καθεστώς βίας, δεν το άγγιξε. Εάν οι δύο φρουροί δεν επέστρεφαν και απλώς αποδέχονταν τον χλεβασμό τους, τον προπλακισμό τους, τον λεκτικό Αυτή οντσαλέγαμε ένα κόμισμα σινβάλ. Ω, λεμορτελιος. Σεντάξε βρεalnız τα παιδιά εκτονώθηκαν βράδια Σάββατο, πάλι πيون καμία βίρα, καμία βίρα, μετά τελιος στο σινβάλ. Μα δω είναι οι επιλογές. Συγνώμη, δω είναι οι επιλογές. Η οργανωμένα πασκέλες ότι συλαμβάνω αυτές τους δίλακες εγκλιματικότητας. Τους παίνω πάλι μέσα τους, εγκ, ανακρίνω έμباش προτάσεις βάλω τους πμνές τους, τους αφίνω και λέω, Παπαγάλι την μέρα εκείνη γίναν σκύλοι και πολλές μέρες που ακολούθησαν πάλι γίναν σκύλοι και γάβγιζαν αλλά σε συνείδησή μας παραμένουν κλόγων. Σοβαρύ κλόγων όπως μας τραγουδάει ο Παύλος Σιδηρόπουλος ο οποίος έτυχε να πεθάνε την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο Ρεγορόπουλος φυσικά πολλά χρόνια πριν. Βαγάζουμε από τη φλογερή κερδιά του Νταγκό, του Μαξίμ Γκόρκη, «Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια φως» Φώναξε τον Νταγκό και από τη βορυντή πιο δυνατά και έσκησε με τα χέρια του το στήθος του και έβγαλα από μέσα την καρδιά του, να την κρατάει ψηλά από τα κεφτάδια των ανθρώπων. Αλαμπάδιασε η καρδιά σαν Εμπρός φωνη ο Zdanko, kẻ rhne den prostas, sti prostiní tou thèse, psilákratóntas e flegómen kardíato pou fótize the míra ton anthrópon. To nakolíthisan sáma gamene. Po vázos antivú i Zek pliktó, maivó tou pnégi ke ston ékhoto khromáton. Ke tóra péthenan. Ma péthenan chóris para apóna ke parakállia. Etherhan grígora prostá me genéotita to fóst tou fáro kolouthóntas tin kardíato. Ke o Danko Και τέλειωσε το δάσος. Κι έμεινε πίσω τους βουβό. Και στα λιβάδια έλαμψε ο ήλιος και πέρα το ποτάμι σ' αφηδίσιο σώμα τη φέγγισε. Σου ρούπονε. Κατά το λιόγιαμα άρχισε να φαντάζει κόκκινο σαν αίμα το ποτάμι. Κι εκείνος χαμογέλασε περήφανα. Κι έγινε ώρα δώδεκα. Στο χώμα πέφτει η γη προστάζει και τα λιλούδια τον αγκάλιασαν. Και δεν τον πρόσεξε κανείς που έπεσε κάτω. Μόνη Και ένας την πρόσεξε και φοβισμένος με το πόθε του την πάτησε. Και η καρδιά του ταγκό χάθηκε για πάντα. Ή όπως είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής μας, ένα λουλούδι άνθησε, πυροβολήστε το. Τα μούστακα, φίλε, τα παιδιά, σαν αυτά που πεθαίνουν κάθε μέρα από την πείνα, τις βόμβες που προσγειώνονται ξαφνικά στο εδαφός τους από τους δολοφόνους των το λαών και τους μακελάριδες, ή σαν αυτά που μπορεί να δολοφονηθούν σε μια πορέα επειδή κάποιο καθήκη τέντωσε το όπλο του και πάθησε τη σκανδάλη κατευθείαν στην καρδιά τους με μια σφαίρα που εξωστρακίστηκε, όπως ισχυρίζονταν στην αρχή και το μηντιακό και το πολιτικό κατεστημένο. Εκεί ήταν ο Νίκος Ξυλούρης που ακούσατε και το επόμενο τραγούδι πάλι θα είναι του Νίκου Ξυλούρη και λέγεται οι νύχτες. Ε, πριν από αυτό μάλλον έχει ακούσει τις πρώτα και θα διακόψουμε για να βρούμε κάτι πολύ ωραίο που γράψει ο φίλος του μέσα από το φυλακείο, ο Νίκος Ρωμανός. Σιραgamma men ashou gamma na tirouni meta nihia Skavame tis petres xeronas pos aftasoume to poli osti halasa Skavame tis petres xeronas pos aftasoume to poli osti halasa Ποιος μας ήταν ανάγκη να βλέπουμε, τα χέρια μας να ζουνε Ποιο μου μας ήταν ανάγκη να βλέπουμε, τα χέρια μας να ζουνε Μου ήταν ανάγκη να βλέπω πως κοντεύω πόντο πόντο να σε τάσω. Nana Gina glepo moscondevo quando quando nasce a suo Χθες σκάβαμε κρυφά μια υπόγεια σύραγγα της νύχ Blick Χθες σκάβαμε κρυφά μια υπόγεια σύραγγα Με να σουChristian απληρούν η μετανοία Ζκάβαμε τις πέτρες, ξέροντας πώς θα φτάσουμε το πόλιο στη θάλασσα Ζκάβαμε τις πέτρες, ξέροντας πώς θα φτάσουμε το πόλιο στη θάλασσα Μ σήτα να αντί να βλέπουμε τα χαρά μας να σουνε Κιομον μα ήτα να αντί τα βλέπου μεέ Τα χιαρά σε πχσω dan anagina vlepo vos konbevo fondo fondo na sefrasu Utanis anis echos paranevatia nasa ya kita psila sto asteri pou Και πίσω από αυτές μας. Μπρος το παρόν συνέχισε να αγαπάς, να επιτίθεσαι, να αγωνίζεσαι. Έτσι κι αλλιώς ξέρεις οι άνθρωποι που ελπίζουν πεθαίνουν χέρι-χέρι. Έτσι πρέπει να γίνει. Νίκος Ρωμανός, ο φίλος του δολοφονημένη Γουργορόπουλου, που το κράτος αφού σημάδευσε τη ζωή του, αφού καθόρισε τα βήματα που θα ακολουθούσε στη ζωή του, μετά από αυτό το οποίο του έκανε, μετά τον καταδίκασε σε Και επειδή όπως σας είπαμε την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Γρηγορόπουλος Στην ίδια μέρα έτυχε να ο Παύλος Σιδωρόπουλος χρόνια πριν Και ταιριάζει που είναι από την σε μουσική του Μίκ Θεοδωράκη ε... Να πούμε αυτό το ωραίο το οποίο λέει ο Καζαντζάκης Που λέει ότι όσο παιδιά πεθαίνουν από τον πόλο μου ή την πείνα Τότε ο ανθρώπινος πολιτισμός έχει αποτύχει και Θεός δεν υπάρχει Ή όπως βλέπουμε στον τοίχο του να γράφει ένας κατάδικος που προφανώς πέθανε εκεί μέσα. Αν υπάρχει Θεός, θα πρέπει να με παρακαλέσει πάρα πολύ για να τον συγχωριέσω. Έχει στο ενός φωτοπεδί, λοιπόν. Μας τραγουδάει ο Παύρος Ιδρόπουλος σε μουσική του εθνικού μας συνθέτη, του Μίκ Θεδωράκη. Κραματική χιααν σεπί έ se polis Πάμε λοιπόν στα τωρινά, όχι ότι και... αυτό με το οποίο καταπιανόμαστε τόση ώρα δεν είναι τωρινό και ο τρόπος στον οποίο επιβάλλεται εξουσία δεν είναι τωρινή και διαχρονική. Ε... Στα τωρινά λοιπόν γιατί οι δολοφόνοι, κάθε είδος δολοφόνοι, συνηθίζουν να από την εξουσία στο κάτω κάτω το ίδιο πρόσωπο έχουν. Πάμε στους λιονταρισμούς του συντρόφου πάνω καμένου, του Καστελόριζο. Ξέρετε τις αγκαλιές και τα φιλιά και να μην υπερβάλλουμε όχι φιλιά, τη μεταφορά του Πάνου Καμένου, του Φιπουργού του, του Σεριζαίου Φιπουργού του, τέτοια αριστερά αντιχαίρεστε, μαζί με τους Ναζί, της Χρυσής Αυγής, στο Καστελόριζο, στη Ρο, γιατί για να απαντήσουν στην προκλητικότητα του Ερντογάν. Αυτοί οι λονταρισμοί του Συντρόφου Καμένου, στο Καστελόριζο, αποδεικνύουν τα παρακάτω. Πρώτον, ότι η αυτή μια χαρά ξεπλένει τους Ναζί στα πλαίσια του λεγόμενου «εθνικού κορμού» εντός πολλών εισαγωγικών. Ότι πέρα από τον Ερντογάν, που τον ξέρουμε έτσι κι αλλιώς, και τα συμφέρουν τα οποία υπηρετή και η ντόπια, η ελληνική αστική τάξη, μια χαρά να κερδίσει από μια κρίση στο Αιγαίο. Άλλωστε ο κόκκινος συναγερμός, μια χαρά έχει υπηρετή τις εθνικές ενενέσεις των δυνάμεων του κεφαλαίου. Τρίτον, οι νατοικοί επιστάτες, ξέρετε εκεί όπου έχουν να κερδίσουν και αυτοί από την όξυνση της Καθώς ως προστάτες της διατυλαντικής συμμαχίας θα μπορούν πολύ εύκολα να προχωρήσουν στον κρυζάρισμα του Αιγαίου. Και να μην ξεχνάμε ότι για το ΝΑΤΟ το ΝΑΤΟ δεν ξέρει δηλαδή ακόμα το τα Ήμια λέγονται Ήμια ή Καρντάκ. Τέταρτον όλοι παραπάνω έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά από αυτές τις κρίσεις. Είτε είναι οικονομικές είτε είναι πολ και στις δύο όχθης του Αιγαίου, έχουν μόνο να χάσουν. Και κλείνω με αυτή την υποσημείωση, ο... ο Καμένος είναι εκείνος ο οποίος κουνούσε στους φθαγενείς, εδώ στην Ελλάδα, μια επιταγή της Ισραηλινής εταιρείας DELEC για την εξόριξη του οικτού πλούτου της χώρας. Κάποιος οικοπροαίρετος μπορεί να σκεφτεί άνετα πως κάποιοι εκτελούν λοιπόν συμβόλαιο κατά της χώρας, συμβόλαιο θανάτου της Ελλάδας. όσον αφορά τους πρώτη φορά τέτοιου τύπου αριστεράς Εζέους όχι ότι είπε εμένα με κάτι καλύτερο για τον Κυροβίτσα ο λόγος αλλά και για το του ολόκληρο το οποίο δεν τον έχει καρατονήσει ακόμα Ξέρετε όταν ένα κόμμα μπαίνει στη λογική της υποταγής ανεφόρων δεν θα εργείς που θα πέλθει και η ολοκληρωτική του αλοτρίωση Με άλλα λόγια μετατρεπόμενος σε ένα αστικό μόρφωμα εξυπηρετείς, θες θες, τα συμφέροντα της ντόπιας αστικής τάξης και ξένον βέβαια, ακόμα και όταν αυτή θέλουν να ξεπλύνουν τους ναζί. Ο πάτος για το άλλοτε αυτοπροσδιοριζόμενος αριστερό κόμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ΕΔΕΔΟ και το βλέπουμε. έχουμε πολλά να δούμε ε, όσοι ανησυχούμε μακάρι να ανησυχούμε άδεκα πάντως τέτοιες κρίσεις ο καπιταλισμός ιστορικά τις ξεπερνάει με δύο τρόπους είτε πρόκειται για τόπιο καπιταλισμό είτε πρόκειται για τον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό ιστορικά τις ξεπερνάει με πόλεμο ε, μακάρι όσοι ανησυχούν είναι να ανησυχούν άδεια λοιπόν Σigianάπαμε και, και στον Megalo Fidel Castro, τοπίο δεν ξεχάσαμε έτσι και γνώσου λοιπότε την εβδομάδα που πέρασε, να ενημερώσω τους φίλους του Platja Radio, πως στη Styli Pax Germanica, στο platjaradio.gr, τοπίο σας ενημερώνουμε κιόλας ότι ανέβηκε ξανά. Το χαμε κατεβάσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, δύο εβδομάδες μάλλον και παραπάνω, και για ανατοφτιάχχουμε γιατί είχε μπουκόσε απ τις πολλές αναρτήσεις. Στη Styli Pax Της ΙΕΝΕΝΕΣ και τα κουνούπια που προσπαθούν να το πιούν το αίμα. Ο Φιντέλη λοιπόν πλέον είναι στάχτη και αυτή η στάχτη και δεύτηκε και θαύτηκε. Έχουμε πει πολλά, έχουμε πει για τα κουνούπια που δοκιμάσαν να το πιούν το αίμα αυτοξεφτυλιζόμενα. Της ΙΕΝΕΝΕΝΕΝΕΣ οι αν και στη γωνία γεννιούνται νέα λιοντάρια παρά το που πέθανε. Ε είδαμε πολλά εκεί τους gliftses, γιατί τους φωτογραφίες αναπάρουν ένα κομμάτι από τη δόξα του Vindel. Επίσης, έχει ανέβει στο site του platide.de.gr και η ιστοριαnomias, υπερασμένη με τον Νικόλα τον Βογιώπυλο, πως μας μίλησε ακριβώς για την ቡβανική αναστάση και επεκτεινόθηκε και μπομπί μας. Και η προπερασμένη βέβαια με τον Ανδρέα τον Ζαφίρη για το πόλεμο στην Ουκρανία και το πώς το παγκόσμιο κεφάλαιο και συγκεκριμένο ο βραδυλαντικός άξονας αναστήσα τους nazis στην Καρανοϊκά τους να ζήσει στην Ουκρανία Τόσο ώστε να καταφέρει να επιβάλει την κυριαρχία του Ο Κάστρο πέθανε και όπως διαβάζω και δεύτηκε Και όπως διαβάζω ανακοινώνει ο του ο Ραούλ Το ότι η τελευταία επιθυμία του Φιντέλ Κάστρο ήταν να μην δοθεί Αυτό λεξί λέει ο Ραούλ ο Φιντέλ ήταν πάντα εναντίον της κουλτούρας της προσωποποίησης Ήταν πολύ συνεπίση αυτή τη λογική επισημένοντας ότι μετά τον θάνατό του δεν ήθελε να χρησιμοποιηθεί το όνομά για πλατείες, λεωφόρους, δρόμους ή άλλους δημόσους χώρους ούτε και να φτιαχτούν αγάλματα στη μνήμη μου. Ξέρετε σκέφτομαι ότι στο σημείο αυτό της τελευταίας επιθυμίας του Βιντελκάστρο εντοπίζεται ακριβώς η διαφορά του πραγματικού επαναστάτη που γίνεται λαϊκός, ηγέτης και τελικά θρύλος από τον εκείνον των μικροαστικής αυτοαναφορικότητας επαναστατημένο που λανσάρεται σαν θρύλος στην εκάστοτε πολιτική του ή και μη, Έχει για να κλείσει και ένα άλλο κομμάτι, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, βλέπω ότι αυτός ο Ντεναικής Οξεζάνωτος, ο Τζίμενος, έχει βγει και καταγγέλλει την Ertopen για αντιδημοκρατική συμπεριφορά, επειδή έκοψε την εκπομπή που τον φιλοξένησε. Ε, και από κοντά βέβαια και οι φίλοι και ο παδί του, οι οποίοι λένε ότι είναι λογοκρισία βέβαια και ότι δεν μπορεί λέει, μια δημόσια συχνότητα να κόβει. Να τους ενημερώσουμε ότι Ertopen δεν είναι δημόσια συχ Έχουν φιλοξενήσει πολλές φορές και εμένα και το ε, Δεν είναι δημόσια συχνότητα. Τα παιδιά έχουν κάνει ένα σταθμό αντιπληροφόρησης Που λειτουργεί σε κινηματική βάση Που δημιουργεί ρογμές στην ενημέρωση της κυρίαρχης ιδεολογίας Στον τύπο αυτόν Καταρχήν να πούμε ότι η απομάκρυνση του κυρίου Χριστουβελάκη Που για εκπομπή από την Ερτόπεν Έκλεισε όντως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα Το οποίο δεν μπορούσε να μείνει Ε, να πούμε ότι ομολογωμένος, χωρίς να έχουμε καμία γνώμη για το οποίο είναι και τις θέσεις του ελόγου εθελοντή παραγωγού ο οποίος ο άνθρωπος εθελοντικά δούλευε έτσι και αλλιώς στην AirTopen άρα και καμία διάθεση προσωπικής επίθεσης το μόνο σίγουρο είναι η παρουσία του τζίμερου πίσω από τα μικρόφωνα που έχουν κατά καιρούς αγωνιστές του κινήματος και προσέβαλε κατάφορα το ίδιο το εγχείρημα της ΑΕΡΤ και των δεκάδων α και malsen asemείσουμε ότι αν λόγω Καραγιοζάκος ο Γιμερος έβες το σημάδι να πιστό na airtech pompeistes dikremenetes ekpompes ότι ο Φίσα προκαλούσε τους χρσαβγίτες τους nazídela. Και δεν είναι η πρώτη φορά που αν λόγω Κίριος, ας πούμε, δεν η πρώτη φορά που πιάνει στο στόμα του τον δολοφωνημένο από την Εγκληματική Οργάνωση του Павλο καθώς το σκουπίδι αυτό έχει αποκαλέσει τον νεκρό ως παρατσούκας φασίστα, Τέτοιοι τύποι, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι για κανένα σκούπη την τελευκία. Τύπου Ola και Θεό μου Αναστασιάδε. Ε, σίγουρα να λένε πόσο συγγενείς είναι από τον Φιτέλ Κάστρο, για να λέει ο δημοσιότητας. Πάντως, σίγουρα δεν είναι για το πρώτο πραγματικά δημόσιο ενημερωτικό εγχείρημα που γνώρισε η Ελλάδα, τους φίλους εκεί στην Ερτόπεν. Και επειδή ήδη είχε αρχίσει αυτό λοιπόν, το αναμενόμενο ρεστάλ της Παπάρας, περί αριστερής δικ και αριστερής ζωγοκρισίας από τον υποφαινόμενο Τζίμερο και προτίτω να του εξηγήσει κανείς το ότι τι θα πει ακριβώς επιβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας στην ενημέρωση άρα και ανάγκη ύπαρξης ρογμών σε αυτή ας περιοριστούμε στο παρακάτω τον αντικομόνος μούλι σου καραγκιόζε κάποσοτι φτάσαμε στο θέλες στο τέλες packs germane, η οποία έγινε μια ώρα μετά λόγω του καφεστερίου μετά μέσα μεταφοράς. Ε, μια που<b></b> στο λουλούδι εκείνο το οποίο πήγα να ανθίσει και η μια μπότα το πάτησε και μάλλον μια σφαίρα τρύπησε την καρδιά και δεν βρόλα να ανθίσει. Γεφτό το λόγο که فاκλήσουμε με το βραπολήχροστο τραγούδες όλους. Όλοι το ακούσω σίγουρα, ακόμα και μουσική, Σίγουρα θα πεδέκα μια Το έχουμε ακούσει κάθε 17 Νοέμβρη Πάμε τραγούδι σε μουσοκή του Μίκη Θεωράκη Είναι το γελιστό παιδί Ο Μίκης το, γράψει, το έχει το, δεν είχε γραφτεί για ιστορία Ο Μίκης το έχει γραφτεί ιστορία Παρ' όλα αυτά ταιριάζει πολύ και σε συγκεκριμένη δολοφονία Θυμόμαστε, δεν λυπόμαστε μόνο Δεν μπαίνουμε το δοκιόμα αυτό το έχουν μόνο οι συγγενείς του ε, Εμείς θυμόμαστε, στεναχωριόμαστε βέβαια Οπλιζόμαστε όμως με οργή, καθώς δεν αρκεί να στεναχωγέσαι και μόνο με οργή αλλά συνειδητή οργή και οργή που ξέρει πού θα κατευθυνθεί και για ποιο σκοπό θα κατευθυνθεί και όχι τυφλή οργή και τυφλή βία που δίνει το άλωθη στο σύστημα να ξαναεπιβληθεί πάνω σου ε, Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε, να, θα μπορούμε να βγούμε αυτό το βάλτο τον οποίο επιχειρεί να βγει η ανθρωπότητα Κατά τον Μαρξιμ Γκόρκι και την ματωμένη κέρδια του Ντανκο Απόσταθρο της οποίας σας διαβάσαμε και σήμερα Σας καληνεχτίζω λοιπόν το γελαστό παιδί Σε μουσική του Μίκ Θεοδωράκη Καλή σας συνέχεια θα τα πούμε την Κυριακή Στην Εστία Νομίας γεια σας Ήταν πρωί το Αυγούστου κοντά στη Ροδαυγή Ήταν παραγέρα στην αφισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαραχτικά πρινή, σπάσε καρδιά μου εχάφτει το γελαστό παιδί. Η γενάντρια είχε θάρρος και ο νιάρθα χρεινό, ό,τι το δειχτώ του δήμα, το γένιο το γλυκό. Μ την ώρα κατώρα πι στηγμη σκοτόσα μία χρίμας στο γέλα στο παεδ όνα ταν σκοτομένος του αρχιγού το πλά και μονον αποβόλη ενδου ζουν χεπαά Απα περγί απτή νας μημέσα στη φύλακή Άταν τιμή μου που είχα σαν το γέλα στο παιδί. Μα σιλικιά, μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλείω. Γιατί όλους τους εχθούς μας θα ξέκανες εσύ δόξα την λίστα ξένα στο γέλα στο παιδί. γιατί όλους τους έκλους μας τα ξέκανες εσύ όχι σε θυμίς τα ξέχασ' το γένας το πέτος Δεν θέλω να πω ότι είμαι σημαντικό, δε λίγο Μπορείτε αν καβέρανε, μπορεί να stan <Sing> kane latherne und steht sie noch da vor dogo en el dieron ta wieder de mis va varame ton dauli ke aftes ta horevou ve ta pezu na tu to jurnal ya na horevou Όπως μας θυμάει και είμαστε περήφανοι και να δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το γαμότο του ελληνικού λαού Όπως μας θυμάει και είμαστε περήφανοι που δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το γαμότο του ελληνικού λαού die da kotzen die bliesen tappen schon nicht egal ob ja kommen wir auf dritte limone das beleitet in Und möge dir immer ein schöner Gang alle Abend brennt die doch nicht vergaß die lang und wolke dir ein leid geschenn werde wir bei der love haben der schnee ich spiere lili lang. Du vil nå da, er du